Καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο Hacky Space. Ο Βάγκελ Παλάσκας και ο Νίκο Δρούσο. Στο podcast. Δεύτερη σεζόν, πρώτο επεισόδιο μετά από πολύ καιρό. Ναι, δυστυχώ πέρασε αρκετό καιρό. Και υποσχόμαστε ότι θα κρατήσουμε μια συνέπεια στη συχνότητα που θα κάνουμε αυτά τα podcast. Ξεκινάμε λοιπόν. Προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Δηλαδή. Σωστό. Ξεκινάμε, λοιπόν, έτσι καθιερωμένα με, το, με νέα και events που γίνονται εδώ στο χώρο του Hackerspace, πράγματα που γίνανε ή πράγματα που θα γίνουν. Ε, Πολύ Python γενικώ το τελευταίο γερό στο Hackerspace. Έχουμε το καθιερωμένο Learning Python The Hard Way που οργανώνει εσύ κύριος, Ναι, έχουμε φτιάξει ένα study group το οποίο συνεχίζει και μετά τις θεκοπές του καλοκαιριχείου. Ε, το κάνουμε κάθε Δευτέρα στις εξήμιση για δύο ώρες ε, μέχρι τις 8.30 ώρα Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι αρκετά καλοί σε Python και μας βοηθάνε όταν ε, ε, έχουμε απορίες ε, Και είναι σημαντικό νομίζω αυτό, να τονίσουμε ότι είναι peer ε, λογικής Δηλαδή όλοι μαθαίνουν, δεν υπάρχει κάποιος που κάνει εισήγηση είναι όλοι μαθαίνουν σιγά σιγά ο ένας με τον άλλον Ναι, ναι ο ένας βοηθάει τον άλλον και φυσικά ε, όλη την ύλη και όλε τι οι που έχουμε κρατήσει από τα μαθήματα τι έχουμε ανεβάσει στο wiki του Hacker Space ώστε να υποφεληθούν και άλλοι άνθρωποι. Ενώ συνεχίζονται και τα Python users gatherings που γίνονται στο Hacker Space το τελευταίο διάστημα, έγινε ένα μικρό κενό λόγω καλοκαιριού, αλλά συνεχίστηκαν ε, το Σεπτέμβριο με ενδιαφέρουσε παρουσιάσει και ουσιαστικά έχουν καθιερωθεί πλέον σε μηνιαία τον βάση συνήθως την πρώτη εβδομάδα του μήνα Ναι, ναι. πράγματι και είναι και αρκετά ενδιαφέρουσες και οι παρουσιάσεις είναι λίγο πιο advanced για μένα, αλλά... <laughs> <laughs> ε, και γενικώ νομίζω επειδή πολλοί κόσμος πια γράφει Python είναι καλό ακόμα και κόσμος που είναι στο ξεκίνημα να έρθει να γνωρίσει κοντά το, το community και developers που γράφουν Python Προχωράμε λοιπόν, Α, ε, άλλο ένα, users Meeting είναι το Blender το οποίο νομίζω ήταν η δεύτερη φορά που έγινε στο Hacker Space. είχε γίνει ένα πριν το καλοκαίρι και επαναλήφθηκε τώρα Δεν ξέρω αν έχει δέσμευση για περιοδικότητα, αλλά σίγουρα είναι αρκετά καλό που γίνεται το event. Υπάρχει πολύ μεγάλο community Blender στην Ελλάδα και δεν ήταν πολύ εμφάνε αυτό πριν ξεκινήσουν αυτά τα events. Φαίνεται ότι πολλοίς κόσμος το χρησιμοποιεί ως 3D πλατφόρμα για, για διάφορους σκοπούς, από 3D printing μέχρι σχεδιές. Yeah, και είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακό και το γεγονό ότι έχουμε ξεκινήσει με το σεπτέμβριο δυναμικά στο Hacker Space με διάφορα events. Τώρα, όσον αφορά το, το μέλλον, να πούμε ότι γενικώς σχεδιάζουν διάφορα πράγματα από, από όλο γενικό, το γενικό community που υπάρχει εδώ, μέλη ή μη μέλη του Hacker Space. Ε, σχεδιάζεται, για παράδειγμα, ένα Crypto Dinner το οποίο θα ανακοινωθεί προσοχώς και θα είναι προς το τέλος του μήνα. Crypto Dinner ε... είναι στη λογική του, του Crypto Party, πρακτικά. Δηλαδή, ένα event στο οποίο γίνεται συζήτηση και χαντζών πάνω σε συγκεκριμένα εργαλεία ναι. ασφαλούς επικοινωνίας. Οι διοργανώτεροι έχουν προκύψει από, από του γραμματέ του Django Girls και, μάλιστα, θα φέρουν και μία καλεσμένη από το εξωτερικό. Silky Carlo. Ωραία. Η οποία είναι συνεργάτη του Άργεν Κάμφιου. Uh, ναι, ο οποίο έχει επισκεφθεί ξανά στο Hacker Space του ε, Και γενικώ νομίζω ότι ο, μέσα τώρα σιγά σιγά τσι που επιστρέφει και ο κόσμο από το καλοκαίρι, θα αρχίσουν να γίνονται και events λογική που, ε, που γίνανε και πέρσι, δηλαδή Crypto Party, ε, Free Software Meetup κλπ. Ε, Εμεί α πούμε εδώ πέρα σίγουρα σχεδιάζουμε κάτι θα δούμε τι, ίσως κάτι γύρω από DNS, κάτι γύρω από mail, θα δούμε τι τελευταία θα είναι. Ε, και όπως πάντα όλα αυτά προσβάσιμα μέσα από την κεντρική σελίδα του Hackerspace. Προχωράμε σιγά σιγά σε πιο γενικά πράγματα, αφήνος λίγο πίσω μας το, το τι γίνεται εδώ στο χώρο. Ε, να πούμε έτσι γενικώς πράγματα που μαζέψαμε ενδιαφέροντα από ειδήσει και projects ε, όλο αυτό το, το διάστημα, το, το, το τελευταίο διάστημα και έτσι στην, στην ίδια λογική ας πούμε, με τα κρυπτοπάρτι και γενικώ για ασφαλείς επικοινωνίες και πώς ασφαλίζεις την, τον τρόπο που περιγήσει το διαδίκτυο. Ε, να πούμε έτσι, κάνα δύο πραγματάκια που βρήκαμε εκεί έξω. Ε, ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι το SSH Shuttle, το οποίο απλοποιεί την διαδικασία του να κάνεις SSH Tunneling σε ένα... Εξωτερικό. Να κάνω εδώ μια παρέμβαση, είναι ότι αρκετός κόσμος χρησιμοποιεί ε, το SSH θέως Shox Proxy είτε για να κάνει ε, Tunnel, ε, μέσω του SSH υπάρχει ε, παραμετροποίηση είτε για VPN, για, δηλαδή για Tunneling ε, το SSH γιατί θε, δεν θέλει από εκεί που βρίσκεται να βγαίνει η κίνησή του Unencrypted ε, στο χώρο που βρίσκεται Οπότε το Shuttle τι ακριβώς κάνει. Το Shuttle αυτό που κάνει είναι ότι απλοποιεί τη δικασία. Μάλιστα το μότο του είναι Poor Man's VPN το VPN του φτωχού δηλαδή, με την έννοια ότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το SSH socks Proxy αλλά αλλάζοντας παραμέτρους στο IPTables, στο, IP στο firewall σου ώστε να δρομολογεί όλη την κίνηση μέσα από το, ε, μέσα από το SSH Tunnel ε, που φτιάξει χωρίς να χρειάζεται να πειράξεις τους clients δηλαδή το Firefox, το Pitching ναι, ναι. κλπ να αλλάξει το DNA's κτλ. δηλαδή να περνάνε όλα μέσα από αυτό το τούνελ και να είναι ε, πιο αυτό, ασφαλή συγκοινωνία. Αυτό κοινωνία. που λέμε δηλαδή σε VPN redirect gateway, να περνάνε όλο, όλο το traffic μέσα από ένα συγκεκριμένο gateway. Ακριώς. Πολύ ενδιαφέρον. Προχωρώντας έτσι σιγά σιγά σε πούμε σχετική θεματολογία, να πούμε λίγο για το Citizen 4 QA session που έγινε στο WebConf. Ε, Γενικά πρέπει να πούμε ότι έγιναν αρκετά ε, meetups από πολλέ από σχεδόν τις κοινότητες ε, αυτό το καλοκαίρι, είχαμε και το SSC camp, είχαμε και το Flock, είχαμε και το, το Flock το Fedora ε, Το annual conference το, Ναι ε, Είχαμε και Gnome, είχαμε και ε, το Debian Και για όλα αυτά θα, θα βάλουμε προφανώς και κάποια link ε, εκ των υστέρων στην σελίδα του podcast για όλα αυτά υπάρχουν ε, Βίντεο, έχουν ήδη βγει τα βίντεο από όλα αυτά και ανάλογα, το, είναι ένα πολύ μεγάλο έβρος, ας πούμε, από θεματολογίες οπότε ανάλογα το ενδιαφέρον καθαλώς σίγουρα μπορεί να βρει πολύ ενδιαφέρουσε ομιλίες Το camp, ας πούμε, το επισκέφτηκαν και άνθρωποι από εδώ, από το και έχει, μας μίλησαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλη τη διοργάνωση ενώ προφανώ σιγά, σιγά σιγά ειδημαζόμαστε για το CSS του Δεκέμβριου Ναι, ναι <laughs> ε, Να πούμε όμω για το Έχουνε ανεβάσει ένα Q&A, ε, το βίντεο δηλαδή από το DevConf αφού είδανε την ταινία, υπήρχε προβολή ε, και έγινε μετά ένα Q&A με τον ε, Jacob uh, Applebaum Ναι, yeah. τον ε, Είναι πολύ εντυπωσιακό και οι ερωτήσεις είναι ε, ε, πάρα πολύ ωραίες Ένα από τα βασικότερα σημεία κλειδιά είναι ότι ε, αυτό που μου είναι εμένα είναι ότι τι πρέπει να κάνουν οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενημερώσει πλέον την κοινότητα για διάφορα τέτοια προβλήματα, security, παρακολούθηση κλπ. Είναι ότι αυτό που πρότειναν είναι ότι πρέπει απλά να ζήσουν. Πρέπει να, να του βοηθήσουμε και εμείς, να φτιάξουμε εργαλεία ώστε να συνεχίσουν να ζήσουν χωρίς να έχουν το φόβο ότι θα τους σκοτώσουν, ότι τους κυνηγάνε και το Γενικά δεν πάνε καλά τα πράγματα από θέμα παρακολούθησης, βλέπουμε δυστυχώς ότι ε, όλες οι κυβερνήσεις στον κόσμο δεν έχουν σταματήσει καμία... Ναι, και μάλιστα ότι ακόμα και κάποιες εταιρείε που προσπαθούν να ενσωματώσουν ε, μεθόδου της κρυπτογράφησης στα συστηματά τους, το λογισμικό τους, ε, δέχονται την πίεση από τους κυβερνήσεις να μην το κάνουν ή να βάλουν κάποιο backdoor για να μπορούν μόνο αυτές να έχουν το. Σε επικοινωνίε και τα δεδομένα. Και φυσικά ξέρουμε ότι όλοι ξέρουμε ότι αν πει ένα backdoor δεν θα το χρησιμοποιήσει μόνο μία κυβέρνηση αλλά και κάκοβουλοι. Ακριβώ. Ενώ είχαμε νομίζω και ε, παρέβαση του Snowden και σε ένα ακόμα συνέδριο. Στο ITF το 23, αν δεν κάνω λάθος, όπου ε, έχουν βγει στο GitHub και θα βάλουμε και link ε, στη λίγα του Wiki για το bot. Ε, όπου τον ρωτάνε σχετικά με το System 4 και γενικά για την πορεία του, για την καριέρα του. Ε, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαμάχη αυτή τη στιγμή στην Αμερική, τα τελευταία χρόνια, αν τελικά ο Σνούτερ είναι ήρωας ή ε, η προδότης. Ναι. Και σχεδόν η πλειοψηφία της κυβέρνησης και των πολιτών θεωρεί ότι είναι ε, ενώ όλοι οι όσοι ασχολούνται με τα τεχνολογικά μέσα, θεωρούν ότι είναι ήρωά, γιατί αν έδειξε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ότι παρακολουθούν και οι πολίτε πολίτες και ότι έχουν σκοτωθεί και Αμερικάνοι πολίτες με βάση τα μεταδάτα. Mm. Mm. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν, έτσι στο... μια και μιλάμε για security, and privacy κλπ. Να πούμε έτσι και μια, λίγο... μπορεί να φανεί λίγο ανοσθόδοξη ως είδηση σχετικά με τα Windows 10. <laughs> <laughs> ε, το ενδιαφέρον και λόγω που το βάλαμε ας πούμε, ήταν θέμα στο podcast, είναι όχι για να μιλήσουμε, προφανώς, για τα Windows και αυτά, όσο για να μιλήσουμε για τα privacy settings στα Windows, τα οποία, ακόμα και αν ε, κάποιος κάνει update σε ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, αλλάζουν όλα τα privacy settings ε, στο χειρότερο default που θα μπορούσε να υπάρχει από θέμα privacy, το οποίο σημαίνει, πρακτικά, ότι Στέλνει στη Microsoft ε, keystrokes και τις ε, φωνικέ εντολές που ε, δίνει ένα χρήστη στον ψηφιακό βοηθό που υπάρχει μέσα στα Windows 10. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπω έχουμε πει, ότι παρακολουθεί πλέον τα πάντα από όλα τα clicks, όλες οι που, ε, βλέπεις, τι σελίδε που βλέπεις, ό,τι κάνεις και στα ρηπορτάρι. Και μάλιστα υπάρχει ένα άρθρο που λέει, αναφέρει ότι ε, ένα ε, πατέρα ότι ξαφνικά είδε στο mail του. Ένα πλήρες report, μια αναφορά από τα παιδιά του, το τι έχουν δει, που έχουν πατήσει τι σελίδα έχουν επισκεφτεί, που έχουν κάνει κλικ, τα πάντα, το οποίο ήταν αρκετά... Spooky. Ναι, ναι. <laughs> <laughs> ναι, ναι. Ναι, Οπότε, γενικώ προφανώ προφανώς συμβουλεύουμε τον κόσμο, γενικότερα της Hacker Space, να μην χρησιμοποιεί Windows όσο είναι δυνατόν αυτό. Ε, και για πολλού και διάφορου λόγου. Αλλά ένα λόγο παραπάνω τώρα και ένα λόγο παραπάνω τουλάχιστον δηλαδή, να προσέξουν τι ρυθμίσει. Ο καλύτερο τρόπο από τι έχουμε βρει και έχουμε διαβάσει. Ο καλύτερο τρόπο για να κάνει αναβάθμιση σε Windows 10 είναι να μην υπάρχει καλό διαδικτύου, να μην ανοιχτό το άσχημα να μην υπάρχει <laughs> καθόλου δίκτυο στο, στον υπολογιστή ώστε να θεωρήσει τα Windows 10 ότι θα πρέπει να προχωρήσουν να κάνουν bypass αυτά τα settings. Okay. Και φυσικά υπάρχουν, ήδη έχει βγει το πρώτο πρόγραμμα το οποίο κάνει σε εγκατάσταση και προσπαθεί να κάνει revoke όλες τις τα previous settings σε, ώστε να έχει privacy. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να, είναι, να δουλεύει 100% σωστά όταν υπάρχει ε, διασύνδεση προς τη Microsoft κάνει callback για διάφορα πράγματα. Ναι. Και αυτό ακριβώ να το και η λογική που λέει ότι καλό είναι να μην εμπιστευόμαστε ένα λειτουργικό σύστημα που είναι ένα μαύρο κουτί για ζητήματα privacy και security. Βέβαια, προβλήματα privacy και security δεν είχαμε μόνο στα καινούργια Windows, αλλά είχαμε και σε, σχεδόν σε όλα τα Android που έχουν κυκλοφορήσει <σχεδόν> παγκοσμίω. Και ναι, αυτό μπορεί να σα τρομάζει λιγάκι, αλλά είναι αλήθεια, γιατί φαίνεται ότι. Έγινε πάλι το καλοκαίρι, έγινε ε, το Black Hat και το DevConf και φαίνεται πως όλοι οι security και research ομάδε παγκοσμίω βγάλανε όλα τα security issues που είχαν μαζέψει το τελευταίο καιρό εκεί και ένα από αυτά ήταν και το Stage fright, όπου φάνηκε ότι όταν δέχεσαι ένα MMS ε, δηλαδή Multimedia ε, SMS το οποίο γίνεται Auto Retrieve και το Load ώστε όταν πατήσεις να το ανοίξεις θα φανεία μέσα στην οθόνη σου μπορεί κάποιος να πάρει πρόσβαση στο λειτουργικό, δηλαδή στο Android εμ, και φυσικά να πάρει πρόσβαση και στο, σε αρκετά πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να έχει πάρει και όλα αυτά χωρίς εσύ να κάνεις απολύτως τίποτα δηλαδή απλά κάποιος να σου στείλει ένα πολύ συγκεκριμένο MMS και σημαντικό είναι ότι αυτό το, το bug ε, το security, α πούμε, hall, υπάρχει από το 2,2 το Droid. <laughs> ναι, ναι. Οπότε είναι, μιλάμε για εκατομμύρια συσκευέ, και εκατομμύρια. Ναι, ναι, με... είναι συγκλημματικό γενικά, ναι. Ε, okay. um, Οκ. Υπάρχουνε... Έχουν βγει κάποια πάτη από κάποιε εταιρείε. Δυστυχώ, δεν είναι τόσο εύκολο για κάποιε εταιρείε να πατσάρουν το Android. τόσο και να ακούγεται αυτό λίγο παράξενο, διότι το development cycle μια συγκεκριμένη εταιρεία για ένα συγκεκριμένο κινητό δεν είναι τόσο. Ευέλικτος είναι ε, από από την Google είναι ξέρω τι που παλούν. Ναι, ε... γιατί πρακτικά πρέπει ο vendor να πουσάει τα update. Ναι, ακριβώς. Μετά αυτοί να κάνουν rebuild, να περάσουν τα δικά τους ε, πακέτα, τα δικά τους προϊόντα, τα δικούς τους drivers κ.ο.κ. Το Οπότε έχουμε δει ότι δεν έχουν ενημερωθεί όλα τα τηλέφωνα ακόμα. Το φέχο, <laughs> <laughs> το Fairphone όμως... Ε, που είναι, είναι γενικώς πολύ δημοφιλές εδώ το Hackerspace. Και έχει μόνο στο Hackerspace και γενικά σε, στους κύκλους μας. Ε, έχει ήδη πατσαριστεί με την έκδοση 1.8.7 το οποίο απλά κατεβάζει στο patch πατσαριστο system δηλαδή το Android το λειτουργικό σύστημα και είσαι πλέον προστατευμένος και από τις 7, από 7 security issues τα οποία έχουν ανακαλυφθεί στο ε, State αυτό είναι το καλό με το να μπορεί να έχει ένα τηλέφωνο που εμπιστεύεσαι την εταιρεία η οποία φτιάχνει. Είως. Ναι, και είναι open source και ούτω καθεξής. Ε, Συνεχίζοντα έτσι λίγο σε θέματα security, να πούμε ότι άλλαξε λίγο και ο τρόπο με τον οποίο γίνονται distributed τα DONS στο Firefox. καθώς πλέον απαιτείται τα DONS να είναι signed. Από, τον, από το Mozilla, από πρακτικά, ώστε να αποφευχθεί να υπάρχουν third-party addons ή τέλος πάντων, addons, τα οποία δεν είναι το σωστό addon. Ναι, μου είσαι, κύριε, το, το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο καθένας μπορεί να φτιάξει ένα Firefox addon. Είναι πάρα πολύ εύκολο και δίνουν και οδηγίες ο Firefox. Το πρόβλημα είναι με τα διάσπαρτα addons που κατεβάζεις από διάφορα sites, διεξά και αριστερά, και δεν ξέρεις ποιο είναι ο primary developer και μπορεί να έχει είτε το ίδιο όνομα ένα, ένα Firefox Addon με κάποιο άλλο πιο επίσημο Addon μπορεί να υπάρχει καινούργια έκδοση και το καθεξής Αυτό που έχει κάνει ο Mozilla είναι ότι έχει απαιτήσει από τους developers των Addons να το υπογράψουν ψηφιακά ώστε ε, να μπορεί να διατίθεται μέσα από τα ε, Addons add σελίδα που έχει ο ίδιο ο Firefox ο, ο Mozilla και έτσι να Υπάρχει καλύτερο visibility ποιο έχει γράψει ποιο add-on. Ε, ναι. Μην ξεχνάμε όμως ότι το add-on πραγματικότητα είναι open source και μπορεί ο καθένας αν έχει γνώσεις να ανοίξει να διαβάσει ε, τον κώδικα. Ναι, αυτό είναι ακριβώς σημαντικό ότι ακόμα και add-ons τα οποία δεν έχουν open source license, γιατί υπάρχουν και add-ons τα οποία δεν έχουν strict copyright και δεν μπορείς να το παραμετροποιήσεις ή να το αναδιανήμεις κλπ. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι javascript είναι πολύ εύκολο κάποιος να ανοίξει και να δει τι ε, λοιπόν σε άλλα νέα από τον open source κόσμο, να πούμε για το πρώτο mail που έγινε γνωστό όταν έκανε το ground fund campaign για να μαζέψει τα χρήματα να υλοποιήσουν την πλατφόρμα, που είναι ένα mail web κιόλας, web mail interface και γενικώ mail υποδομή, η οποία έχει γεννής υποστήριξη και κρυπτογραφία το οποίο σημαίνει ότι οι χρήστες του πρώτων mail, της υπηρεσίας, επικοινωνούν και κρατογραφημένα μεταξύ τους. Το, η είδηση εδώ είναι ότι άνοιξε, άνοιξαν τον κώδικα. Ναι. Αυτό είναι το, σημαντικό. το οποίο σημαίνει ότι μπορεί κάποιο ε, δεν έχω προσωπικά μπει στη δικασία να δω αναλυτικά τον κώδικα, αλλά φαντάζομαι ότι πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί κάποιο να το στήσει και μόνος του, χωρίς απαραίτητα να χρησιμοποιήσει ή να εμπιστευτεί την, το infrastructure της πρώτων mail που είναι αρκετά σημαντικό σίγουρα. Ναι, σίγουρα είναι αρκετά σημαντικό, γιατί είναι μια πρωτοβουλία η οποία κάποιοι την περίμεναν, κάποιοι δεν περίμεναν, δεν θα γίνει ποτέ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει πολύ μεγάλη κοινότητα ε, το πρώτο mail Εγώ πίσω και okay, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό. Ναι, γενικώς υπήρχε αυτή η κριτική, γιατί αργήσανε μετά το crowdfunding να, να κάνουν το release. Ναι, είναι αυτό η, η, ο αντιλήγος εδώ είναι ότι δεν ήταν αρκετά έτοιμοι, δεν είχαν ε, πώς το λένε, προσπαθούσαν να αναλύσουν κάποια θέματα που θέλανε, κάποια bugs, κάποια features, oh, να yeah. βάλουν ώστε να είναι ελοκληρωμένο όταν θα βγάλουν, το, όταν θα βγάλουν το, τον κώδικα. Καλή ωραία, πραγματικότητα. Απλά είναι ευχαριστικό να βλέπουμε ότι ε, υπάρχει μια τάση προς ε, κρυπτογραφία στο email, σε, ακόμα και σε πλατφόρμες που είναι web. Μέχρι σήμερα δεν ήταν τόσο απλή υπόθεση. Βλέπουμε ότι και άλλε πλατφόρμες, δηλαδή και άλλα open source, πούμε, web mail clients, τύπου Rainloop, και mail-pile που έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν, έχουν ε, υποστήριξη για PGP πλέον, το στο OpenPGP. Υπάρχει αυτή η κατεύθυνση ε, από διάφορα open-source ε, webmail clients και ε... όλοι γνωρίζουμε εξαιρετώσεις που ακολουθούμε ε, μέσα στις κοινότητα και για το mail, ε, mail Σωστό, και που ουσιαστικά φτιάχτηκε και πήρε τελος πάνω πάντων αυτό το μεγάλο boost ακριβώ εξαιτία τη εγενή υποστήριξη PGP. Ε, ενώ μια και μιλάμε και για crowdfunding, το, και το Roundcube έκανε πρόσφατα ένα crowdfunding για να υλοποιήσει εξ αρχή όλο το interface του Roundcube και να είναι λίγο πιο μοντέρνο και λίγο πιο responsive. Ε, φαντάζομαι, δεν έχω διαβάσει άλλα τα specs, αλλά φαντάζομαι και αυτοί θα ενσωματώσουν την OpenPGP functionality μέσα στο πλατφόρματο. Πάντως να πούμε εδώ για το Roundcube ότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείε και πάρα πολλοί πάροχοι οι οποίοι το χρησιμοποιούν και θα ήταν πάρα πολύ θετικό από τη στιγμή που είναι open source και κάνουν αυτή την κίνηση και ήταν κάποια χρήματα οι εταιρείε οι οποίες βασίζουν το δικό τους webmail πάνω σε αυτούς να κάνουν κάποια donation Ναι, στην Ελλάδα είναι και πολλά ακαδημαϊκά έδρημα επίσης που χρησιμοποιούν το Roundcube ως webmail Ωραία, συνεχίζουμε σε ένα τελείως unrelated θέμα, το blog post που έκανα τον Αύγουστο, σχετικά με το OpenStreetMap. γυρνώντα από τις διακοπές μου, έχοντας πάει στην ένα ελληνικό νησί, είχα κρατήσει κάποιες πολύ βασικές σημειώσεις πάνω στο χάρτη, χρησιμοποιώντα ούτως ή άλλος OpenStreetMap ως βασική πλατφόρμα πλοήγησης. Ε, οπότε γυρνώντας πίσω ε, άρχισαν σιγά σιγά να περνά όλες αυτές τις σημειώσεις που είχα κρατήσει στο OpenStreetMap συμβάλλοντας έτσι ώστε να γίνει πιο πλούσιος ο χάρτης για το συγκεκριμένο νησί. Ε... Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε όλοι να κάνουμε, δηλαδή να συμμετέχουμε στο OpenStreetMap και να βάζουμε είτε σημεία ενδιαφέροντα, ε, ενδιαφέροντα, είτε να διορθώνουμε κάποια λάθη, γιατί βοηθούν ε, όλους μας. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό με την έννοια ότι πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι για να βοηθήσει το Open Map πρέπει να είναι για περιοχέ που ξέρει. Μερικές φορέ αρκεί απλά αυτό: ότι επισκεφτήκαμε μια περιοχή και κρατήσαμε κάποια βασικά στοιχεία. Δεν χρειάζεται απαραίτητα στην αρχή να είναι full detail. Χρειάζεται να ξεκινήσουμε γράφοντα και το παραμικρό στενάκι που θα βρούμε. Αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε από βασικά σημεία, διαφορετικά κτίρια κτλ. Στο να βοηθήσουμε και στο navigation των ανθρώπων που επισκέπτονται το νησί, μια περιοχή κτλ. Στο blog post που έχω γράψει και θα λικάρουμε στο, στο wiki ε, απλά αναφέρω και, τον, και τη μεθοδολογία δηλαδή το εργαλεία υπάρχουν για να μπορείς και σε android και μετά εκ των υστέρων στο browser πως μπορείς εύκολα να κάνει ε, το editing. Ε, τέλος έτσι να πούμε και στα γρήγορα ειδήσει για το για το Sunnocks, project που δουλεύεται εδώ στο, στο Hackerspace. Ε, αν και νομίζω στο επόμενο podcast θα έχουμε πιο πολλά να πούμε. Η είδηση που είναι ότι ε, έχει γίνει πλέον, ε, έχει γίνει release το, το network ας πούμε, κομμάτι του, του project, δηλαδή το δίκτυο, όπου πάνω εκεί κουμπώνουμε όλα τα ground stations ε, για να μπορεί ένας παρατηρητής να ακούσει ε, και να επικοινωνήσει με ένα δορυφόρο. Και, η ομάδα του Sudnox θα επισκεφτεί στα τέλη του μήνα το, τη Maker Faire στη Νέα Υόρκη, που είναι ίσως μεγαλύτερη Maker Faire από κόσμο. Ε, οπότε, νομίζω ότι στο επόμενο podcast θα έχουμε όντω ε, πολύ περισσότερα νέα, όχι μόνο για το Sudnox, γιατί η Maker Faire είναι, έχει πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω ότι θα έχουμε γενικώ νέα για πολλά και ενδιαφέροντα project. Ε, απλά να πούμε για όσες δεν έχουν ξανακούσει τι είναι το Sandbox. Είναι ε, ε, ένα project το οποίο είναι ε, πήγη σταθμή συλλογής δορυφορικών ε, σημάτων και καταγραφής ε, και όλα αυτά τα σήματα αποθηκεύονται σε μια holistic database ώστε όσοι συμμετέχουν να έχουν πρόσβαση στα, στις καταγραφές, τα records, τα data ε, των υπόλοιπων. Ε, θέλω να πω ότι είμαι πολύ εντυπωσιασμένος γιατί σας παρακαλωθώ και στο Twitter Για μια φορά βλέπω διάφορες φωτογραφίες από ανθρώπους, πραγματικά από τα τέσσερα σημεία ε, του, της γη να συμμετέχουν στον project. Πολύ γρήπες άκομα. Ναι, μερικές φορές ότι και εμείς να βλέπουμε feedback και φωτογραφίες από κόσμο που φτιάχνουν grad ή βοηθάει με άλλο τρόπο από διάφορες μία του κόσμου, είτε ατομικά είτε μερικές φορές και από hackerspaces. Τέλειο. Και έτσι τελειώνοντας, να πούμε και ένα-δυο λόγια έτσι για πιο, σε πιο ανάλαφαρο κλίμα, για αγαπημένε. Σειρέ που έχουν σχετική θεματολογία. Ναι, ναι. Πριν λύσουμε να κάνουμε μια αναφορά σε σειρέ ή άλλα και άλλα μπότκα στα οποία ακούμε, τα οποία αφορούν ή έχουν τεχνολογικό χαρακτήρα. Χαρακτηριστικό, εντάξει, νομίζω ότι η αλλα και αλλα podcast στα οποια ακουμε τα οποια αφορουν η οποία έχει η πολύ τελευταία είναι το Mr. Robot. Το οποίο μόλι την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η πρώτη σεζόν, πρώτο κύκλο. Το οποίο είναι ίσω από τι πιο. Ε, τεχνικά ακριβή σειρά σε κάποια πράγματα τουλάχιστον. Έχει προφανώ και αυτή κάποιε υπερβολέ ναι, ναι. για να τραβήξει προφανώ και κείμενο. Εντάξει, προσπαθούν να εκλεκύσουν ε, ε, κάποια πράγματα, αλλά ε, ξεκινάνε, ξέρω εγώ, στο πρώτο επεισόδιο γίνεται αναφορά για το Tor. Οπότε από εκεί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι κάτι τόσο. δεν είναι απλά μια σειρά ε, η οποία κάποιο έχει ψάξει και έχει γράψει επεισοδία βασιμένα βά, σε, σε security. Ε, απλά να κάνω μια, παρα... μια παρένθεση να πω ότι στο Mr.Dobot το, Mr. Robot... το είχαν βγάλει το πρώτο επεισόδιο κοντά στη μια ώρα ε, στο YouTube η εταιρεία, η, οποία... η εταιρεία παραγωγής και ήδη πριν ακόμα προβληθεί επίσημα από την εταιρεία που το είχε παράγει ε, είχε ανανεωθεί και για δεύτερο κύκλο το οποίο ήταν mm -hmm. κάτι το οποίο ήταν, ε, δεν είχε ξαναγίνει να βγει και το επεισόδιο δωρεάν και πριν την αρχή προβολή και να ανέφευτε το ε, Μία άλλη σειρά η οποία μου κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον και αφορά για, σε, ένα σε μια παράλληλη εποχή όπου κυκλοφορούν ε, Androids είναι το Humans, είναι βρετανική παραγωγή και είναι βασισμένη σε μια σου ειδική σειρά το Real Humans την έχει γράψει ο ίδιο άνθρωπο ο και τη ειδική ε, σειρά και τη βρετανική. Και είναι, κατά τη γνώμη μου, ίσω μία από τι καλύτερε σειρέ ε, που έχω δει τον τελευταίο καιρό. Τι ενδιαφέρον. Εγώ δεν την έχω ξεκινήσει ακόμα, αλλά είναι στη, στη λίστα μου για την, να την δω. Την προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι πάρα, πάρα πάρα πολύ καλή. Και εντάξει, φυσικά υπάρχουν και οι κλασικέ σταθερέ αξίε του, όπω είναι το personal interest. Πλέον έχει φτάσει τρίτη-τέταρτη σεζόν. Ναι, ναι, περιμένουμε την καινούργια σεζόν για το Pesan of Interest. Το οποίο ενδιαφέρονται, από... πιθανότατα έχουμε ξαναπεί στο... στο podcast, είναι ότι η σειρά ξεκίνησε αναφέροντα ουσιαστικά για ένα παγκόσμιο δίκτυο παρακολούθηση στην πολύ... Αμερική. Στην Αμερική, πολύ πριν γίνει η αποκαλούθηση ναι, του ΝΑΤΟ. Και μεταξύ μα πάντα κάνουμε το χειμωριστικό. Αν ο Σνόντερν είδε τη σειρά και πήρε από εκεί την ιδέα να βγάλει τα έγγραφα τη NSA, ή ήξεραν. Ε, κάτι <laughs> πριν. Ε, πολύ καλή σειρά Πάντως και αυτή έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό αρκετή ακρίβεια στα τεχνικά κομμάτια. Και έχει ωραίο ενδιαφέρον. Μπλέκει λίγο και μέσα και τη φίλη Τελιτέλλινη. Ναι, ναι. Ε, και έτσι συνεχίζοντα λίγο το, αυτό το τελευταίο section που είπαμε έτσι να έχουμε και λίγο πιο αναλαφρύχο, θα πούμε και λίγο και για άλλα πόντα στα οποία ακούμε ναι. και τεχνικού ενδιαφέροντο και έχουμε. Λίγο πριν το καλοκαίρι ε, συζητήσαμε και μέσα στη, και τα μέλη και και τα βγάλαμε και στη λίστα δημόσια ε, για διάφορα podcast τα οποία ακούμε σε ε, πιο συχνά δηλαδή έχει απλά το τα ακούμε δηλαδή σε πιο σε regular ε, βάση και έτσι βγάλαμε μια σελίδα στο pad του hackerspace που θα υπάρχει και το αντίστοιχο link φυσικά στο σελίδα του wiki, σε σελίδα του συγκλεισμένου podcast όπου έχουμε καταγράψει ε, αυτά που ακούμε σταθερά τον το τελευταίο καιρό είναι αρκετά, είναι... θέλω να κάνω πολύ ιδιαίτερη αναφορά στο Hacker Public Radio το οποίο είναι καθαρά community project. Είναι, είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που έχουμε και εμείς στο μυαλό μα όταν λέμε community και βγάλανε πριν από λίγο καιρό και μια ανακοίνωση ότι έχουν διαθέσιμα slot και περιμένουνε ποιον άλλον θέλει να κάνει podcast και θέλει να συμμετέχει σε αυτό το παγκόσμιο community, ότι μπορεί να το κάνει. Υπάρχει και επειδή ακριβώς είναι σε... τα κατάμεσα να πάντα, οπότε οποιουσδήποτε μπορεί να συνεισφέρει με οτιδήποτε στη θεωρία ότι είναι σχετικό και εντιαφέρον να Ναι, ναι, φυσικά, πόλη. φυσικά Οκ, okay. ωραία Αυτά λοιπόν για το πρώτο podcast τη σεζόν, επιφυλασσόμαστε λοιπόν για το επόμενο Καλή συνέχεια Γεια yeah, σας